Ένα μεγάλο πρόβλημα ε, το οποίο συναντούμε στη ζωή μας και προσωπικά αλλά και γενικότερα κοινωνικά είναι ότι τα λόγια μας ξεπερνούν τα βίωματά μας και αυτό φέρνει κούραση στον κόσμο η κούραση την οποία νιώθουμε εμείς μια πνευματική κόποση που γεννάται μέσα από την διάσταση των ολόγων μας με το βίωμά μας το εισπράττει και ο κόσμος γι' αυτό θα δούμε σήμερα ακόμα και εντός εκκλησίας αλλά και εκτός υπάρχει μια ευστροφία στο να λέμε πολλά αλλά αυτά να απέχουν από το βίωμα της καρδιάς μας και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα έτσι ε, ο λόγος του Κυρίου μας που είναι λόγος ζωής ρήματα ζωής αιωνίου γίνονται απλώς θεωρήματα, θεωρίες τις οποίες αναμασούμε, αλλά αυτές οι θεωρίες δεν είναι φορεί του Πνεύματος του Αγίου όχι γιατί αυτός ο λόγος δεν είναι αγιοπνευματικός αλλά εμείς δεν το ζούμε ω τέτοιον και έτσι αυτό που εισπράττωμε εμείς ακούγοντάς τον ή οι άλλοι λέγοντας εμείς αυτόν τον λόγο, είναι μια αίσθηση κόπωσης. Μια αίσθηση ότι αυτό δεν μεταφέρει ζωή, απλώς μπορεί να εντυπωσιάσει αρχικά και στη συνέχεια να έρθει και η συνήθεια του εντυπωσιασμού και να ξέρουμε μετά από την αρχή του λόγου τι θα επακολουθήσει. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και στη ζωή μας την προσωπική, όταν τα λόγια μας ξεπερνούν τα βιώματά μας. Κατ' επέκταση και συνέχεια τούτου, είναι ακόμη και η παράδοση μας, η παράδοση όχι με την έννοια την πολιτισμική, αλλά κυρίως με την πνευματική έχει καταντήσει νεκρός λόγος. Γίνεται ένα μουσιακό γεγονός, γιατί δεν λειτουργεί ως η ενεργούσα χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι επικεντρώνεται ο άνθρωπος υποστηρίζοντας την παράδοση ως κάτι που απλώς ικανοποιεί τον ιδιωτικόν του ψυχισμό. Ακόμη και η ορθόδοξος παράδοση εάν απλώς είναι μια προσπάθεια τήρησης κάποιων στερεότυπων που έχουμε στο μυαλό μας ορίζοντάς την ως θεόπνευστών αλλά που δεν ελέγχει τη θεοπνευστία της από το προσωπικό μας βίωμα και την άσκηση είναι απλώς μία αφορμή ενός ανταγωνισμού ατομικού και σύγκρουσης με άλλες απόψεις και άλλες παραδόσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που ορίζουμε ως παράδοση να συνειδητοποιούμε ότι είναι η ζωντανή, η ενεργούσα χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία δεν έρχεται σε αντίφαση και αντίθεση με τον Ευαγγελικό λόγο. Εάν λοιπόν απογυμνώσουμε την παράδοσή μας και κατ' επέκταση το βίωμά μας από την χάρη του παρακλήτου τότε γίνεται από πνευματικόν γεγονός, πολιτισμικόν γεγονός, που το υποστηρίζουμε ψυχολογικά, διανοητικά ή συναισθηματικά. Και χάνει ο άνθρωπος την ειρήνη της καρδίας του και την φιλανθρωπία του όταν λειτουργεί κατά αυτό το πρότυπο. Έτσι λοιπόν αυτό που α, α, έχουμε ως επίγουσα ανάγκη είναι να υπάρχει μια στροφή του εαυτού μας στην καρδιά μας μια επιστροφή στην καρδιά μας τις οποίας ελέγχομεν τα βιώματα και βλέπουμε αν σχετίζονται όντως με το θέλημα του Θεού αν όντως σχετίζονται με τον Ευαγγελικών Λόγων και τη ζωντανή παράδοση όπως αποκαλύπτεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που είναι η εμπειρία αυτή του Αγίου Πνεύματος για αυτόν τον Λόγο πιο πολύ ανάγκη έχουμε από τα Λόγια την προσευχή πιο πολύ ανάγκη από τις θεωρίες μας την προσευχή πιο ανάγκη από την παράδοσή μας και όταν λέμε παράδοση εννοούμε αυτή την παράδοση την απογυμνωμένη από το πνεύμα του Θεού που εκπίπτει από πνευματικό γεγονός έναν πολιτισμικό γεγονός έχουμε πιο πολύ ανάγκη την προσευχή. Γι' αυτό οι πατέρες μας λένε πάρα πολύ σοφά δεν θυμάμαι ποιος λέει μείνε λέει σιωπηλός στο κελί σου και αυτό θα σε διδάξει τα πάντα. Βεβαίως κανείς θα μπορούσε να πει ότι χρειάζεται μία ισορροπία. Και η προσευχή και το έργο. Και η προσευχή και η κοινωνική ζωή. Και η προσευχή, όπως είπαμε και ο λόγος. Αλλά εδώ τι γίνεται. Όλη η ζωή μας έχει όλα αυτά, έχει τα πάντα εκτός από προσευχή. Και έχουμε μια δυσκολία να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, και να αποσυρθούμεν, εις το κελί μας, και να ακούσουμε τον βόθον της καρδιάς μας, να ακούσομεν τους στεναγμούς, της καρδιάς μας, τους πραγματικούς, στεναγμούς της καρδιάς μας, όταν δεν μπορούμε, να ακούσουμε, τους βαθείς, στεναγμούς, της καρδιάς μας, τότε, επαφή με την ζωή και απλώς επιβιώνουμε και γινόμεθα αφιλάνθρωποι και γινόμεθα αφιλάνθρωποι γιατί αφού δεν μπορούμε να ακούσουμε τους στεναγμούς, τους αληθινούς της καρδιάς μας πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την κατάσταση και την, άλλη, και την ανάγκη του άλλου ανθρώπου όταν δεν μπορούμε να ακούσουμε τους στεναγμούς της καρδιάς μας πως μπορούμε να αποκτήσουμε επιοίκια η επιοίκια μας θα είναι ένα γεγονός που μας επιτάσσει η επιστήμη της ψυχολογίας αλλά όχι μία προσωπική επιλογή της καρδιάς μας και άρα αυθεντικών γεγονός. Άλλο να είσαι επίκης γιατί σου το λέει το μυαλό σου ότι έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσεις τον άλλο. Και άλλο να είναι ένα αυθεντικό γεγονός που πηγάζει από την καρδιά μας. Η οποία, το οποίο γεγονός πηγάζει από το ότι ακούμε τους στεναγμούς της καρδιάς μας. όσο υπάρχει απόσταση του νου από την καρδιά όσο ο άνθρωπος δηλαδή σε, ένα, σε μια κατάσταση ενότητος δεν προσεύχεται δεν μπορεί να λειτουργήσει την ζωή του με την χάρη του Θεού αλλά την λειτουργεί με τον δικό του λογισμό όσο δηλαδή δεν είμεθα προσευχόμενοι τη ζωή μας την καθορίζομεν εμεί. γι' αυτό οδηγούμεθα σε αδιέξοδα όσο λοιπόν επιλέγομεν χωρίς προσευχή να χειριστούμε την ζωή μας τότε την καθορίζομεν Σύμφωνα με την δική μας δύναμη. Γι' αυτό και να επιτύχουμε να ακόμη στο στόχο που έχουμε και στους σχεδιασμούς μας, η καρδιά μας δεν θα βρει ανάπαυση. Γι' αυτό συμβαίνει να είμαι θα επιτυχημένη στον κόσμο ή ακόμα επιτυχημένη και στην χριστιανική ζωή, δηλαδή την τήρηση τον εντολών του Θεού, αλλά χωρίς προσευχή, δηλαδή ως παραδοχή ότι η χάρις του Θεού είναι που μας σώζει, τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε μία επιτυχία που δεν του δίνει ζωή, σε μία ανεπιτυχία που δεν έχει καρδία, που δεν έχει ευαισθησία, που δεν έχει ανάπαυση. Αυτό είναι το λεγόμενο χριστιανικό κομπιούτερ, όπου ο άνθρωπος θέλει όλα να τα κάνει τέλεια, αλλά δεν κατάλαβε ότι η ζωή δεν είναι το έργο μας, αλλά η χάρις του Θεού. Αυτός που μας ζωποιεί δεν είναι ο νους μας, ούτε το συνέστημά μας, αλλά είναι η χάρις του Θεού. Η οποία όμως χάρη του Θεού δεν έχετε αυθαίρετα και προσωποληπτικά στην καρδιά μας, αλλά εφόσον θελήσουμε εφόσον τη ζητήσουμε, εφόσον την απαιτήσομαι εφόσον την εκβιάσουμε, αυτό είναι προσευχή να εκβιάζομαι την χάρη του Θεού να έλθει και να εισέλθει στην καρδιά μας αυτό λέει λοιπόν σημαίνει μίνε σιωπηλός στο κελί σου και αυτό θα σου διδάξει τα πάντα να δούμε λοιπόν στη συνέχεια Ποια είναι η δύναμη της προσευχής. Είπαμε πως είναι μεγάλο πρόβλημα οι ανταλόγια μας ξεπερνούν τα βιώματά μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα επίσης εάν η πνευματική ζωή γίνει ένα ψυχολογικό γεγονός. Είναι μεγάλον επίσης πρόβλημα εάν η πνευματική ζωή γίνει ένα διανοητικό γεγονός έστω θεολογικόν. Αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει μα δεν συμμετέχει ο νους, το συνέστημα. Ο ψυχισμός μας είναι μακριά από όλα αυτά. Ασφαλώς και όχι. Αλλά ποιος νους, ποια καρδιά, ποια λογική, ποιο συνέστημα. Αυτόν το οποίο χριστοποιείται. Αυτός ο νους που είναι νους Χριστού. Αυτό το συνέστημα, αυτή η ευαισθησία που είναι ευαισθησία Χριστού, άρα για να μπορέσει να επέλθει μία πνευματική ισορροπία, μία προσωπική ισορροπία, ακόμα και στις φυσικές μας λειτουργίες, χρειάζεται η χάρη του Θεού. Χρειάζεται δηλαδή η προσευχή. Έχει δύο τρόπους ο άνθρωπος να προχωρήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι ο ανθρώπινος τρόπος να προσπαθήσει ο άνθρωπος να ερευνήσει, να μελετήσει, να αναλύσει τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του για να τα βάλει σε μία τάξη. Είναι χρήσιμο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αυτό ή αν θέλετε αυτό δεν σώζει. Είναι ένα σκαλοπατάκι ίσως και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο σώζει, αυτό το οποίο αναβιβάζει τον άνθρωπον από την φθορά στην ζωή είναι η χάρη του Θεού. Και χρειάζονται όλες αυτές οι δυνάμεις να τοποθετηθούν σε αυτήν τη θέση, σε αυτήν την αναφορά, σε αυτήν τη διάσταση. Να το πούμε πιο απλά. Άνθρωπος ο οποίος είναι μπερδεμένος ψυχολογικά, πνευματικά, είναι χρήσιμο να τακτοποιηθεί αλλά δεν σώζεται αν αυτό δεν γίνει αναφορά, προσευχή, μετάνεια και συντριβή. Γι' αυτό θα δούμε έναν τέτοιον άνθρωπο να κάνει πολύ κόπονη στη ζωή του, να έρθουν σε μια αρμονία η φυσική του αλλά να μην έχει ζωή, να μην έχει χαρά, να μην έχει ανάπαυση και ένα άνθρωπο καταμπερδεμένο, σαλεμένο να μην μπορεί να βγει η φωνή από την καρδιά του και γοερό εν συντριβή καρδία να ζητεί το έλεος του Θεού και αυτή η συντριβή να τον οδηγεί σε μίαν διάλυση εσωτερική σε έναν κρέμισμα όλης του της υπάρξεως και να έλθει η χάρις του Θεού διακριτικά και να συναρμόσει όλη αυτήν την διάλυση την εσωτερική σε μια ενότητα υπάρξεως και να επέλθει ισορροπία εις στον άνθρωπο και ο τέτοιο άνθρωπος μπορεί να μην αποκατασταθεί πλήρως οι φυσικές του λειτουργίες αλλά να μην τον νοιάζει γιατί βρήκε αυτό αυτόν που αγαπά βρήκε αυτό που είναι ζωή έχει ανάπαυση και ίσως είναι ωφελημότερο του να έχει μιαν απόλυτον αρμονία και φυσική υγεία γιατί είναι χρήσιμο όχι γιατί το θέλει ο Θεός γιατί έχουμε ίηση μέσα μας, υπερηφάνεια. Και είναι χρήσιμο να έχουμε αυτήν την φυσική πτώση, την φυσική ανισορροπία, για να εξασφαλίζουμε ή μάλλον καλύτερα να διαφυλάσουμε την χάρη του Θεού, να διαφυλάσουμε το δώρο, όπως ο Απόστολος Παύλος. Ή να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων το ενδόθηκε σκόλοψ, να τον ταλαιπωρεί. Έτσι λοιπόν, για να είναι σίγουρον το δώρο, για να είναι ασφαλισμένον το δώρο, μην σκανδαλιστείτε, είναι χρήσιμο να έχουμε το πρόβλημά μας. Είναι χρήσιμο να έχουμε τη φθορά μας. Μην σκανδαλιστούμε θεωρώντας πως ένας Θεός τελειότητα θα θέλει όλα τέλεια. Η τελειότητα είναι σε αυτή την αναπηρία μας. Γιατί τελειότητα είναι η αίσθηση, η γεύση, η εμπειρή της του Θεού και όχι η διαφύλαξη της ρομποτεοποιήσεώς μα, μιας μηχανής που είναι καθόλου τέλεια. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε αυτό το γεγονός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διακάσταση της προσευχής και να καταλάβουμε τη δύναμη της προσευχής είναι τόσο δυνατή είναι τόσο μεγάλη δύναμη της προσευχής ξέρετε τώρα τόσοι άνθρωποι μαζεύτηκαν να δουν να ακούσουν για προσευχή είναι πολύ ανιαρό καταρχή και για κάποιους που ήρθαν πρώτη φορά και λίγο άσχετο και λίγο παλιωμοδίτικο να μιλούμε για την προσευχή και είναι τέτοιο γιατί δεν συντοπίσαμε την ζωή που κρύβει η προσευχή εμείς θεωρούμε ότι η χαρά μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο μπορεί ένα σπίτι, μπορεί να έρωτα, μπορεί να είναι μια δόξα μπορεί να χρήματα, αλλά αυτά τι χαρα έχουν έχουν φθορά και αυτό που θεωρούμε ως χαρά είναι όταν είμαστε σε κατάσταση ανίας που τίποτα δεν μας γεμίζει να βρούμε κάτι το οποίο μας γεμίζει, λοιπόν αυτό το κάτι είναι τόσο τζάμπα, τόσο φτηνό και τόσο άμεσο, είναι η προσευχή. Δεν χρειάζεται να δώσουμε χρήματα, δεν χρειάζεται να έχουμε μόρφωση, χρειάζεται να έχουμε χώρο και χρόνο. Αυτό το έχουμε όλοι. Και τότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλο δόν είναι ο χρόνος και ο χώρος. Ο χώρος στον οποίο και μπορείς και προσεύχεσαι. Ο χρόνος είναι χρόνος συνάντηση. Κατανοήστε το αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που από τον χώρο και τον χρόνο για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε τη ζωή μας, για να μπορούμε να ερευνούμε την ύπαρξή μας για να μπορούμε να ερευνούμε το μυστήριο της ζωής Έχεις χρήματα, τι να ερευνήσεις, πόσο να γεμίζεις Έχεις σύντροφο, κάνεις έρωτα, πόσο να γεμίζεις. Αυτό λοιπόν που έχουμε άμεσα, τόσο άμεσο τη ζωή μας είναι το πιο άμεσο γεγονός. Ακόμη και η νηστεία δεν είναι άμεση. Κάτι πρέπει να κάνεις. Το να διαβάσει δεν είναι τόσο άμεσο, κάνει κόπο. Προσεγεί αυτόματα, εν παντή τόπο και χρόνο. <κυρίζει> το κατανοούμε αυτό. Παντού μπορούμε να προσευχόμαστε. Και ο πιο φτωχό και ο πιο αγράμματος. ποιο μπορεί λοιπόν να προφασιστεί ότι δεν μπορεί να προσευχηθεί. Αυτός που δεν θέλει. Και ως είναι ο λόγος αυτός που δεν θέλει. Και όταν δεν θέλουμε λέμε δεν μπορούμε. Μα δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε γιατί μας τρομάζει αυτό το γεγονός. Μας τρομάζει ότι μπορεί να βγάλει πράγματα που δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Ακόμη μας τρομάζει το γεγονός ότι προσευχή ο τέτοια χαρά που μπορούμε να επιδοθούμε σε αυτή και να αρνηθούμε τη ζωή στην οποία, την οποία εμπιστευόμαστε. Φοβούμαστε ότι θα πάρουμε κάτι, ένα δώρο, θα μας κάνει που από τα δεδομένα της ζωής και τρομάζουμε. Ουσιαστικά έχουμε άλλες εμπιστοσύνες μέσα μας, άλλους θησαυρούς μέσα μας και θεωρούμε ότι η προσευχή θα μας βγάλει από αυτή τη διαδικασία να επιδιώκουμε αυτούς τους θησαυρούς. Ίσως βρούμε μια άλλη ζωή που θα μας ανατρέψει το σύστημα ζωής που έχουμε μέχρι τώρα μέσα μας φτιάξει. Είναι λοιπόν τόσο η μεγάλη δύναμη τη προσευχή που μπορούσε κανεί να πει. Θα μπορούσαμε να το τολμήσουμε αυτό να το πούμε. Στον καθένα προσωπικά και στον εαυτό μα. Προσεύχουν και κάνουν ό,τι θέλει. Προσεύχουν και κάνουν ό,τι θέλει. Να προσεύχεσαι αληθινά. Όπω λέει ο Ιερό Αγουστίνο, αγάπα και κάνει ό,τι θέλει. Με την έννοια ότι αν αγαπά πραγματικά, τι θα κάνει. Άμα προσευχηθεί αληθινά, τι θα κάνει βέβαια. Αλλά προσεύχουν και κάνουν ό,τι θέλει. Ακόμα και να αμαρτήσεις, μην απογοητευτείς. Να επιμείνεις στην προσευχή σαν να δεν συνέβη τίποτα. Σιγά σιγά με την επιμονή και την επαναληπτικότητα της προσευχής επέρχεται μια πνευματική σωροπία η οποία χάνεται με την αμαρτία. Έτσι λοιπόν προσεύχου και κάνε ό,τι θέλεις. Μην διαβάσεις και κάνε ό,τι θέλεις. Μην σκεφτείς και κάνει ό,τι θέλεις. Μην φιλοσοφίζεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Προσεύχου και κάνει ό,τι θέλεις. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι τόσο μπερδέμενος και έχει σύγχυση μέσα του, αυτό που μπορεί να του φέρει μια, ένα ξεκαθάρισμα είναι αυτό. Τα όταν επιμένει ο άνθρωπος την προσευχή, αυτό του γεννά αγάπη. Η προσευχή είναι ενέργεια αγάπης. Είναι ενέργεια αγάπης του Θεού. Η προσευχή χαρίζει φωτισμό στον άνθρωπον. Τι είναι ο φωτισμός. Ο φωτισμός θα μπορούσε κάποιος να πει σκέφτομαι και προσπαθώ να βρω ποιο είναι το σωστό. Δεν είναι αυτό ο φωτισμός. Φωτισμός είναι... Να πιστώ μέσα μου βαθύτατα ποια είναι η αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια είναι ζωή και γεμίζω από αυτή την αλήθεια. Άλλο διανοητικά να ερευνήσω ότι είναι σωστό να πω για παράδειγμα ότι είναι πολύ κακό να κάνω έγκλημα, είναι πολύ κακό να σκοτώσω, είναι πολύ κακό να κλέψω και να το αναλύσω μέσα μου και άλλο να μου αποκαλυφθεί αυτό το να μην κλέψω είναι ζωή. Να μην, κλαί, να μην σκοτώσω είναι ζωή. Το να σέβαζω τον άλλο είναι ζωή. Το άλλο δεν είναι ζωή. Είναι η του εγωισμού μας. Ότι κατάφερα αυτό το πράγμα που λέει ο ηθικός ανθρώπινος νόμος. Άλλο να δω όμω ότι αυτό είναι η αναπνοή μου. Άλλο τα καλά έργα να μου τα επιτάσει ο νόμος. Και άλλο να μου το λέει η καρδιά μου ότι αυτό είναι η αναπνοή της ύπαρξής μου και χωρίς αυτό δεν ζω. Αυτό είναι φωτισμός. Αυτό που μου φανερώνει τι είναι χαρά, τι είναι ζωή, τι είναι πληρότητα. Η προσευχή λοιπόν χαρίζει φωτισμό και καθαρίζει το νου από τις αρνητικές και κακές σκέψεις. Είναι απαραίτητο για να αγνήσει ο νους μας και να φυγαδευτούν οι σκέψεις η προσευχή. Μην προσπαθεί ο άνθρωπος με την αντίρρηση να πολεμήσει τις σκέψεις του. Για παράδειγμα, λέει, ή μου ήρθε μια σκέψη, δεν είναι σωστό για αυτό, για αυτόν τον λόγο και το ρίχνουμε στην πάντα. Ε, δε, όχι με αυτόν τον τρόπο. <laughs> Αυτή είναι μια ταλαιπωρία που θα τα καταφέρει δε εκατό φορέ. στη μια φορά θα μπερδευτεί και αρθεί πλάνη. Και το ταγκάλα και έτσι κάνει τον αγώνα του. Χρησιμοποιείται να ξυπνάει, ιδίω στον άνθρωπο που είναι πολύ έτσι έξυπνοι στο μυαλό και καταλαβαίνουν πράγματα. Αχ, τι ωραία πολύ Ορθοδοξία. Ο ορθοδοξία δεν είναι το διαβασμά σου. Ορθοδοξία είναι η υπάλληλη με τον Θεό. Ορθοδοξία είναι να ακούσει γονγκισμού τη καρδιά σου. Η ορθοδοξία είναι να μάθει να ταπεινώνε και να έχει επίοικια. Έτσι λοιπόν, αν ισχυριστεί ότι κατάλαβα και έχει μια ειδονή, νοητική, ότι κατανόησε τα πνευματικά, τότε αρχίζει να μπαίνει στο παραμύθι ότι συλλαμβάνει τον Θεό δια του νόου σου. Και στι εκατό φορέ μια θα πλανευτεί και θα γίνει αυτό. Και το πρόβλημα ποιο είναι όταν είναι ισχυρό ο είναι και πιο εγωιστής ο άνθρωπο. Και θα επιμείνει στον έναν, από του εκατό λογισμού. Και θα ισχυροποιηθεί μέσα η πλάνη μα, σαν μπετό, θα γίνει, δεν θα αλλάζει αυτό ο άνθρωπο. Και θα έχει το κόλλημα ότι είναι οι κολλημένοι οι άνθρωποι. Υπάρχει ο ψυχάκια στο φυσικό άνθρωπο, υπάρχει ο ψυχάκια στα πνευματικά και αυτό είναι χειρότερο. Είναι η πλα, ο πλανεμένο δηλαδή. Αυτό λοιπόν για να καθαρίσει ο νους, χρειάζεται η επίκληση στο όνομα του Χριστού. Χρειάζεται ο άνθρωπος να μην πιάνει διάλογο με τις σκέψεις του. Όχι για, γιατί αρνείται την σκέψη και το νου. Αρνείται των μεταπτωτικών άνθρωπο. Δεν είναι έτοιμος ακόμα για να σκέφτεται κατά Θεόν. Προσεύχεται λοιπόν, ταπεινώνεται ο άνθρωπο, συντρίβεται για να το αποκαλυφθεί ο Θεός, να το φωτίσει. Και όταν το άνθρωπος ομιλεί ο νους του, ομιλεί καρδιά του αυτό που και αυτό που είδε. Όχι αυτό που είδε πριν τη μετάνοια του. Και λέμε δεν πιάνουμε διάλογο με τις σκέψεις μας, ότι γιατί, όχι αρνούμε θα την σκέψη, αλλά γιατί τιμούμε τη σκέψη. Και θέλουμε μία σκέψη που είναι φωτισμένη. Μία σκέψη που είναι πλέον σκέψη Χριστού, νους Χριστού. Αλλιώ ο άνθρωπος θα ταλαιπωρείται. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεό να κατεσχύνει τους ισχυρούς γι' αυτό το λόγο. Ο ασθενής ο συντετριμμένος που αρνείται τη δική του σκέψη έξω από τη χάρη του Θεού και ζητά μόνο τη χάρη του Θεού και έρχεται η χάρη στο δίκαιο και τον φωτίζει και έχει λόγο που συντρίβει τους έξυπνους του κόσμου τούτου. Δηλαδή πλέον ο μεταπτωτικός νους φωτίζεται και καθαρεί τον λόγο της πλάνης, τον λόγο της πτώσεως που οικοδομείται και καλλιεργείται μέσα από την ίση του νόου και μεσα από την υπερηφάνεια της υπερευαισθησίας της καρδίας. Γιατί η υπερευαισθησία είναι μια, η άλλη όψη. Έχουμε δύο προβλήματα πτώσεων του νου και της καρδιάς. Του νου είναι η ίηση και η αλαζονία της σκέψης και της καρδιάς είναι η υπερηφάνεια της υπερευαισθησίας που θέλουμε και στις δύο περιπτώσεις να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Στην μένη λογική να αναλύσουμε τα πάντα, να εξουσιάσουμε τη γνώση, να είμαι θα κυρίαρχη της γνώσης και στην άλλη να γίνουμε ισοτήρης όλου του κόσμου και να θλιβόμαστε για τους πάσχοντες αδελφούς και η προσευχή μας να αποκτήσει μια μανιακή διάσταση, να γίνει αρρώστια, να γίνει ψυχαναγκασμός, να γίνει νεύρωση, να μην είναι εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πόρα του Θεού. Να μην γίνει ευαισθησία, ισορροπημένοι που με πόνουν καρδιάς, καταθέτουμε αυτούς και αλλήλους στην χάρη του Θεού. Τι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης σκλημακος νίκησε τους εχθρούς στο μυαλό σου με το όνομα του Χριστού. Οι πράξεις μας επηρεάζονται από την προσευχή. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης κλίμακο. η συχνή προσευχή οτιδήποτε και αν είναι ποτέ δεν θα αποβεί άκαρπος. Οποιαδήποτε προσευχή δεν πάει χαμένη. Και απρόσεχτα λέει και αν γίνεται σιγά σιγά οδηγεί στην επίγνωση του εαυτού μας. Στη μετάνοια και την κάθαρση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος θα πει το πολύ κύριε λέει στο βαριέται και ο παπά, δεν έχει σημασία η ποσό, έχει σημασία η ποιότητα. Ναι! Αλλά στην ποιότητα οδηγούμεθα την ποσότητα. Δεν έρχεται ο ρεκάνου ακατέβατη ποσο... η ποιότητα. Αν την ποσότητα έρχεται. Και η διαρκής επαναληπτικότητα της προσευχής γίνεται συνήθεια μέσα μας, δευτέρα μας φύση. Κάποια στιγμή θα δει το φιλότιμο μας ο Θεός. Και θα αρχί... κάποια στιγμή θα γίνει μια, μια στιγμιαία αφύπνιση. Θα γίνει αυτό που οι Απόστολοι είπαν δινύχθησαν οι οφθαλμοί αυτών μέσα σε μια διαρκή επανάληψη και επίκληση στο όνομα του Θεού Μην ζητούμε να βρούμε τεχνικές μεθόδους όχι, Μία είναι η μεθόδος η διαρκής επαναληπτικότητα έστω και με τον τοχών τρόπων να κινούνται απλώς τα χείλη του στόματός μας η διαρκής λοιπόν επίκληση του όνομα του Κυρίου μας γίνεται μια συνήθεια μέσα μας Γίνεται Δευτέρα Φύση και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που διανοίγονται οι οφθαλμοί μας. Ένα στιγμή ο γεγονός, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το στιγμή ο έχει αιώνια διάσταση. Τότε γευτήκαμε, γεβόμαστε την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι η αρχή της πνευματικής μας γέννησης. Αυτό καθορίζει την πνευματική μας πορεία. Άνθρωπος που δεν είχε αυτό το, αυτή τη στιγμή εμπειρία της γεύσης του Κυρίου μας, της αιωνίου ζωής πελαγοδρομεί μέσα στη σύγχυση του νοός του και της καρδίας του. Αυτό σιγά σιγά φέρνει μιαν εσωτερική ενότητα. Και απλότητα, όχι απλοϊκότητα, απλότητα. Και βεβαιώνεται τότε ο άνθρωπος για την παρουσία του Θεού. Αυτή η στιγμή λοιπόν είναι που γεννά στην καρδιά μας τη γνώση. Α το πούμε, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Αλλά έρχεται μέσα μας όταν επαναλαμβάνει ο άνθρωπος την προσευχή... Κάποια στιγμή που ενώ προσεύχεται και ακούει το λογισμό του, είναι διασπαστική η προσευχή του, την κάνει μηχανικά, χίλια δύο πράγματα. Όταν γίνεται συνέχεια, συνέχεια ίσως έρχεται κάποια στιγμή που σαν όλα σιωπούν και σταματά, σταματά όλη η πολυπραγμοσύνη, όλη η φασαρία και υπάρχουν δύο πρόσωπα, ο Χριστός και ο άνθρωπος. Και στον Χριστό είναι όλοι. Όλη μας η ζωή δική μας και όλο των ανθρώπων. Όλο ο κόσμος, όλο το είναι. Είναι το είναι. Και σε αυτό το είναι αποκτούμε υπόσταση και εμείς. Και τότε αφ, έρχεται αυτή η στιγμή ω πίθαμε στην καρδιά μας που τι κάνει. Διασπάτε μέσα μας και μας γίναν γνώσεις. Αυτή η μνήμη, αυτό το γεγονός, μέσα στην καρδιά μας, Λειτουργεί αποκαλυπτικά και μπορεί σαν δύναμη όπως είναι το προζύμι και γεννά το, και γεννά το ψωμί ας το πούμε αυτό σαν προζύμι αυτή το στιγμή ο γεγονός είναι που μας παιδαγωγεί και μας γεννά ήθος γνώση λόγο και μπορούμε κατά αυτόν τρόπο να παντούμε στον εαυτό μας και τότε είναι ο νους νους Χριστού η καρδιά η καρδιά Χριστού και μπορούμε να no. γνωρίζουμε, να αποκτούμε διάκριση όσο ο Θεός θέλει και επιτρέπει. Και τότε κατανοούμε. Είναι αυτό που λένε διεινήχθη σε νεοφθαλμία αυτό. Τι ήρθε. Δηλαδή ένα κουμπιούτερ έφερε ο Θεός και ανέλησε όλες απάντησε όλες τις ερωτήσεις. Μας έδωσε μία αίσθηση. Και αυτή η αίσθηση είναι που μας γεννά την απάντηση, τη γνώση για τα γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν γεννάται Όμω μέσα από αυτή την επιμονή, την επαναληπτικότητα, αυτό το άχαρο γεγονό, διαρκώ να επαναλαμβάνουμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώνει μα. Κύριε Ιησού Χριστέ, φόντισε όμο το σκότος Ξέρετε πόσο προσωπικό είναι, του μιλούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με, Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρησε όμο. Ε, Δεν το το λέμε έτσι. Αλλά όταν συνειδητοποιήσουμε ότι του μιλούμε και απέναντί μα. Είναι μέσα μας, είναι παντού. Λοιπόν, όταν έρθει αυτή η στιγμή που ησυχάζομαι, είναι αυτή η συχή ησυχία. Δεν πάμε να ξεκουραστούμε να μην ακούμε κανέναν. Η ησυχία είναι ησυχάσει το είναι μας, μέσα στη διαμαρτυρία του, μέσα στη βα... φασαρία του, μέσα στη βαβούρα του. Και αποκτά τότε ο άνθρωπος αντίληψη, αντίληψη βνευματική τότε αντιλαμβάνετε τι σημαίνει ο χώρος τι σημαίνει ο χρόνος σημαίνει το φαγητό, τι σημαίνουν οι άνθρωποι τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία τι σημαίνει η ξεκούραση, τι σημαίνει η κούραση αποκτάνοντας αντίληψη γιατί αντιλαμβάνετε την χάρη του Θεού και είπαμε ότι ο Χριστός είναι το είναι αντιλαμβάνετε το ότι ο άνθρωπος το είναι και μπολιάζει Όλη τη ζωή στο είναι. Όλη τη ζωή την αναφέρει στο είναι. Και φωτίζεται και ξέρει τι γίνεται. Αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Με την προσευχή λοιπόν δεν χρειάζεται κανεί. Έχουμε πάθη, έτσι έχουμε τα πάθη μας Όταν έχεις προσευχή, δεν χρειάζεται κανείς πολύ πολύ κόπο να πολεμήσει τα πάθη σου. Αν χωρίς, χωρίς προσευχή προσπαθεί ο άνθρωπος, βασανίζεται, προσέχει τους λογισμούς του, κάνει χίλια δύο λίγα θα καταφέρει. Με την προσευχή είναι πιο εύκολα όλα. Δεν χρειάζεται πολύ κόπο ο άνθρωπος να πολεμήσει τα πάθη του. Δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί δεν παίρνουμε σε διαδικασία να κάνουμε να, αυτόν τον κόπο της προσευχής. Η προσευχή βαθμιδών καταστρέφει τα πάθη μέσα μας. Και λέει κάποιο. Φιλοκαλικός πατέρας ο Ιάννη Καρπάθιος λέει αν δεν έχουμε το χάρισμα της αυτοκυριαρχίας δεν θα απορριφθούμε από τον Θεό γιατί αυτός θέλει από εμάς επιμέλεια στην προσευχή, διαμέσου τη της οποίας ευρίσκει τρόπους να μας σώσει δεν θα κρυθούμε γιατί δεν έχουμε αυτοκυριαρχία δεν μας απορρίψει αυτό το λόγο αλλά γιατί θέλει από εμά επιμέλεια στην προσευχή. Τις οποίες βρίσκει ο να μας σώσει. Πιστεύουμε ότι έχει τέτοια δύναμη η προσευχή που μπορεί να βοηθήσει και να σώσει τον άνθρωπο και από τα θεράπευτα πάθη. Ας τολμήσουμε να πούμε... Και από αυτά που ο κόσμος θεωρείται ξεπέραστα. Τα ναρκωτικά για παράδειγμα. Τη ποικίλου, ποικίλου μορφής εξαρτήσεων. Που έχουν δύναμη μέσα μας. Αν όμως η προσευχή μας είναι συντριπτική όπως ο Πέτρος στην ώρα της θαλασσοταραχής και είπε στον Κύριο Σπέψον απολύμεθα εάν η προσευχή μας έχει αυτήν τη δύναμη με αυτόν τον σύντονο τρόπο ζητούμε από τον Κύριο να σπεύσσει να τρέξει γιατί χανόμαστε αυτό έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη και από τα πάθη μας Προσεύχου πάντοτε χωρίς να ενοχλήσει από τίποτα Να είσαι χαρούμενος και γαλήνιος εν πνεύματι Και η προσευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι και θα σε διδάξει Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι Ναι πήραμε και μικρόφωνο όποιος θέλει να ρωτήσει για να Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι Ο Κύριος εκεί Τον ε, έχω Το πρόβλημα είναι, ίσως είναι πρόβλημα, το ότι νιώθω λίγο περίεργα με το θέμα που αναπτύξατε, ίσως γιατί είμαι σε λάθος τόπο. Ε, μιλάτε τόση ώρα για προσευχή και για την τεράστια δύναμή της, και εγώ δεν νιώθω καθόλου περίεργα να εξομολογηθώ ότι έχω 35 ίσως χρόνια να προσευχηθώ. Ε, ίσως θα έπρεπε να συζητήσετε να έχουν απορίες οι άνθρωποι για αυτή την ιδιότητα της προσευχής ή για εκείνη. Το να θέσω εγώ απορία ότι μήπως δεν χρειάζεται καθόλου και χρειάζονται άλλα από εκείνα που δεν δώσατε και πολύ σημασία εσείς τα διανοη, διανοήστικα ή διανοητικά χαρίσματα που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα επεκτείνουμε ε, ίσως όντως έτσι με το να ζητάω κάτι τέτοιο νιώθω τελείως εκτός κλίματος και ίσως θα έπρεπε να μην δώσετε σημασία σε αυτό που ρωτάω Πάντως εγώ θα το ρωτήσω Ήμουν μαθητής όταν τελευταία φορά θυμάμαι ότι προσευχήθηκα Από τότε προσπάθησα όταν πλέον υποτίθεται ότι το μυαλό μου να λειτουργεί λίγο πιο ε, έντονα, ας το πούμε, σε εισαγωγικά στο Πανεπιστήμιο άρχισα να αναρωτιέμαι για διάφορα πράγματα άρχισα να απορρίπτω διάφορα πράγματα έπαψα να νιώθω την ανάγκη για προσευχή και από τότε ως τώρα παρόλο που έχω βρεθεί και άλλες φορές σε παρόμοιες συνάξεις έχω συζητήσει με διάφορους οι οποίοι θα με βοηθούσαν στο να μπορέσω να προσευχηθώ ή τέλο πάντων να δω την θρησκεία με λίγο διαφορετικό μάτι δεν κατάφερα τίποτα, έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε και εξακολουθώ να βρίσκομαι στο ίδιο στάδιο. Μόνο που έχω την εμπειρία των 35 ετών και την σιγουριά ότι τουλάχιστον σε αυτά τα 35 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλές φορές που ένιωσα υπερβολικά ωραία όχι με ηλιστικά πράγματα που αναφέρατε εσείς με το ωραίο αυτοκίνητο ή με τον ωραίο έρωτα κτλ αλλά με ένα ωραίο ποιήμα, με ένα ωραίο τραγούδι επειδή βρέθηκα ψηλά στον όλυμπο και είδα κάτω, επειδή κολύμπησα 5 χιλιόμετρα, επειδή οτιδήποτε τέτοιο. χιλιόμετρα. Και παραπάνω. Δυνατό. <laughs> ε, θέλω και να πω μετά. ότι ε, δεν νιώθω το συγχυσμένο που θα έπρεπε να νιώθει κάποιο που δεν προσεύχεται. Ε, δεν νιώθω όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα που γράφετε, τα έχω σημειώσει, δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω νιώθω αρκετά εντάξει με τη σκέψη μου και δεν νιώθω την ανάγκη για προσευχή και δεν βλέπω με ποιον τρόπο θα καταφέρω να πάω προς τα εκεί. Με την λογική αυτή λοιπόν δεν υπάρχει πιθανότητα να σωθώ ποτέ με την έννοια της λέξης σωθώ που αναφέρατε κι εσείς ότι σώζει η προσευχή γιατί δεν, αφού δεν νιώθω την ανάγκη πώς θα μου έρθει, άντε θα κάνουμε συζήτηση τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μου οδηγήσει στο να πω «Α, ναι, ξέρεις, πρέπει να αρχίσω να προσεύχομαι». Ας. Λοιπόν, κινδύνεψα να πεθάνω, ας το αναφέρω και αυτό, κινδύνεψα να πεθάνω, έχω κάνει εγχείρηση καρκίνου και έχω, είχα την εντύπωση, μάλιστα, πολύ συνειδητά εκείνη την εποχή, έχει κάνα χρόνο και κάτι, ακόμα δεν ξέρω αν θα επιζήσω, ε, έχω... Ένιωθα συνειδητά, λέω κάτσε να δούμε τώρα, επιτέλου ήρθε το χοντρό, θα καταφέρω να νιώσω από ένα τόσο χοντρό κίνδυνο την ανάγκη να προσευχηθώ. Ε, λοιπόν δεν ένιωσα ούτε μία στιγμή την ανάγκη. Αντίθετα ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω τους άλλους που ήταν γύρω μου να ξεπεράσουν τον φόβο τους για το αν θα πάθω κάτι εγώ. Εγώ ίδιο δεν ένιωσα ανάγκη ότι αμάν κάποιο να με σώσει ή να τον ευχαριστήσω που θα με σώσει ή να τον παρακαλέσω να με σώσει. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Απαντζίδις το μικρό, το μικρό. Σταύρο. καλά, Σταύρο. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ πόσο καθαρά τα είπατε και πόσο έντιμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ καθαρά και πολύ έντιμα. Ε, ένα είναι αυτό που επισημαίνω. Δεύτερο ε, στοιχείο είναι ότι ε, όλη η αναζήτησή mm. σας το ότι θέλετε. Να βρείτε έναν τρόπο να προσευχείτε, τέλος τέλο πάντων το ότι ψάχνετε είναι να είδο αναζήτηση και είναι έντιμο και αποδεκτό από τον Θεό. Δεύτερο. Τρίτο. Δεν μπορεί να σχηριστώ εγώ ποιοι είναι οι τρόποι σωτηρίας. Δεν νομίζω ότι ο Θεό θα βάζει σε καλού πια αυτά. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι σωτηρίας για άλλου ανθρώπου. Μπορεί για εσά κάποιο άλλο τρόπο. Ή μπορεί η προσευχή να λειτουργεί με έναν άλλον τρόπο σε εσά. Όχι απαραίτητα με τον κλασικό τρόπο και τον τρόπο. Συνηθι τρόπο, έτσι. Τέταρτο, κανεί δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι όμορφο να δοξολογεί τον Θεό και ότι δεν είναι και ο Θεό στο πείμα ή στο, στο, στο κολύμπιο ή οπουδήποτε άλλο. Εφόσον αυτό σα γεμίζει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα δεν θα με γεμίζει μόνο αυτό. Θέλω πιο ίσω περισσότερα πράγματα. Ή είμαι περισσότερο άρρωσο και θέλω περισσότερο φάρμακο. Ε, δεν, είναι, δεν είναι καθόλου στραβό. Ούτε επίση είναι χρήσιμο να σα πει κανεί έναν τρόπο για να επιθυμήσει να προσεύχεστε. Η η καρδιά σα ό,τι Ηδη η διάθεση εσόδηπη. Δεν είναι ε, ε, μια τεχνική να, να βάλουμε μια επιθύμηση κάποιο δια τη λογική ότι γι' αυτό ή γι' αυτό λόγο πρέπει να προσεύχεσαι και να εμπνευστεί κανεί. Θα σα εμπνεύσει ο Θεό αν είναι χρήσιμο για εσά όταν έρθει η ώρα σα. Είναι λάθος να υποκαθιστώ εγώ την προσωπική σα σχέση με τον Θεό, υποδεικνύοντά σα λογικά έναν τρόπο για να εμπνευστείτε για την προσευχή. Αυτό είναι υπόθεση προσωπική εσά και του Θεού. Εάν είναι χρήσιμο και πότε θα είναι χρήσιμο για σας δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε αυτή την προσωπική σχέση εμείς καταθέσαμε μια εμπειρία των Αγίων μας των Πατέρων μας, της Εκκλησίας μας ίσως και κάποιον προσωπική εμπειρία και όποιος δεν θέλει την παίρνει καταλάβατε μέχρι εδώ ε? Ε, αυτό όμω που αν μου επιτρέπετε να πούνε το εξή, δείχνεται ένας πολύ αυτοκυριαρχημένο άνθρωπος μήπως και αυτό είναι τη αρρώστια σα. Γιατί; πώς, Για την υγεία σας λέω Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοκυριαρχή Τα πάντα και ελέγχει τα πάντα με τη λογική Σημαίνει αδυνατή να έχει σχέση βαθιά μέσα σε κατάσταση συναστηματικής έκκλησης Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που αυτονομείται και λειτουργεί κτητικά τη ζωή του Ελεκτικά κυριαρχικά Μήπως αυτό λοιπόν σας οδήγησε να έχετε αυτή την αρρώστια που περιγράψει το εργομένως. Το λέω σαν ένα λογισμό για σας, δεν ξέρω, πένα λάθος. Γιατί ένας τρόπος όπου μπορώ να ελέγχω τα πάντα αναλυτικά με τον νου μου για να τα έχω υποέλεγχο και ε, κυριαρχικά, αυτό με φέρνει σε μια αναυτονόμηση και με έναν ατομοκρατικό τρόπο δεν μπορώ να συμμετέχω να συμμετέχω, ας πούμε, στη, στο γεγονός της σχέσεως βαθύτερα. Και αυτό είναι αρρώστια, ξέρετε, γεννά αρρώστιας. Μιλώ για τη συγκεκριμένη αρρώστια που περιγράψατε. Η συγκεκριμένη αρρώστια που περιγράψατε πολλές φορές έχει και ψυχολογική βάση και καμιά φορά. Η δύναμη που έχουμε να, να, να, να, να τακτοποιούμε τα πάντα είναι καλό. Έχει και, και κίνδυνο όμως. Μπορεί, ναι. Ρωτήσετε, συζήσετε με τον αυτό, δεν ξέρω. Έτσι μου ήρθε τώρα, πολλές φορές. Αυτή η δυνατότητα να ε, ελέγχουμε τα πάντα με έναν, καθ, με έναν ξεκάθαρο τρόπο για να μπορούμε να βρίσκουμε κάποια αιτία πάντα πίσω από τα γεγονότα της ζωής μας μας εμποδίζει από τη διαδικασία να χαρούμε την ζωή και τη σχέση βαθύτερα, πέρα από το ποίημα ή την δύση του ηλίου. Μέσα σαν γεγονός προσωπικής συμμετοχής. Και αυτή η, αυτονόμηση από, η ψυχολογική αυτονόμηση mm. από το γεγονό της ζωής μας, της υπάρξεώς μας μπορεί να γίνει η αιτία τέτοιων ασθενειών. Λέω σαν λογισμό, συγχωρέστε με, έτσι σαν ερώτημα το θέτω. Επειδή είχατε αυτή την αμεσότητα και την ετοιμότητα και μου άρεσε αυτός ο προσωπικός τρόπος, γι' αυτό αφέθηκα και εγώ να μιλήσω τόσο προσωπικά. Συγχωρέστε με. Καλυδέσποι να ακούγεται τους χιάλους. Πώς να εκβιάσουμε το Θεό να μας στείλει τη χάρη Του άμα ξέρουμε ότι είμαστε πολύ εξαρτημένοι από Αυτόν και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ τίποτα. Πώς να τον εκβιάσουμε, τι είναι η τρόπο. Εμείς που δυστυχώς είμαστε κουσουρλίδες και έχουμε αναπτυγμένο πολύ νό. Εμεί Εμείς οι άνθρωποι που έχουμε πολύ νό. Γιατί όλοι είμαστε ή παρεξηγηθούν. <laughs> βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα πολύ ανεπτυγμένη διανόηση και είμαστε προβολικά εμπλεγμένοι μέσα στα λούκια της άστα το μυαλό σου είναι εμπλεγμένο να μπει στα λούκια του να ταλαιπωρηθεί και εκεί θα καταλάβεις μόνο. σου είναι καλό να, μην, ξέρετε, να φεθεί ο καθένας αυτό που ζει εντάξει να φεθεί και αυτό αν του βγει να το βγει προσωπική ανάγκη εμείς μεταφέραμε έναν τρόπο μπορεί να μην ισχύει για όλους, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Και είπαμε, δεν μπορούμε με έναν τρόπο απόλυτο να ισχυριστούμε πως μόνο αυτός είναι τρόπος σωτηρίας, αλλήμωνο. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι σωτηρίας. Και σωτηρία, τι είναι τελικά, δεν είναι κάτι μαγικό να πάμε στον παράδεισο. Κανείς άλλος. Πώς είναι δυνατό αν η προσευχή που κάνετε είναι αυτή που πρέπει να κάνετε. Εάν διαρκώς θέτετε στον εαυτό σας αυτό το ερώτημα, χωρίς να θέλετε απάντηση, και να συνεχίζετε να προσεύχεστε. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό το ερώτημα, αν προσεύχομαι εντάξει και να συγχίζουμε να προσεύχομαι. Δεν χρειάζεται απάντηση. Αυτό που διασφαλίζει την υγιή προσευχή είναι να υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ευχή, μπορεί να θεωρηθεί η ανάγκη που έχουμε να, να πούμε κάποια πράγματα εμείς στο Θεό ή να ακούσουμε την απάντηση από εκείνον με την φώτιση του Θεού Όλα είναι, ξέρω και εγώ Η απάντηση θα έρθει σύμφωνα με το βαθμό της πνευματικότητάς μας και πόσο μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού Ούτε αυτό το ξέρω, είναι προσωπικό γεγονό. δεν μπορούν να ε, καθοριστούν να μπουν σε καλούπια απαντά πιστεύω ο Θεός σύμφωνα με τη διάθεσή μας και την οριμότητά μας όπου μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτό το οποίο λέει. Αλλά και να μην επιτευχθεί το αίτημά μας η εμονή στην προσευχή μας δίνει κάτι πολύ σημαντικότερο το να προσκοληθούμε σε Αυτόν και να αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση μαζί Του. η εσείς ακούμε δεν για <Σιουργίες> ε, είναι αμφίδρομα αυτά. Αν υπάρχει προσευχή, σωστή φαίνεται και στη συμπεριφορά μας Δεν μπορεί να προσευχόμενε και να σκοτώνει τον συνάδελφο σου. <Σιουργίες> Βοηθάει. Να δείτε <δημιουσύνω> κάτι. Ναι, είστε <Σιουργίες> ε, ελευθέροι δίπλα. Η κυρία. <Σιουργίες> ε, Πάτερ Βαρνάβα, ε, η μελέτη αγία και Πατερικών και κειμένων θεολογικών βιβλίων είναι μορφή προσευχή, Δεν είναι μορφή προσευχής όχι, αλλά είναι υλικό για να έχει. Ποιότητα, ας πούμε είναι περιεχόμενο προσευχής δηλαδή είναι υλικό που ενεργοποιεί την προσευχή μας Ορισμένες φορές η προσευχή μας ε, μας βγαίνει έτσι πολύ ευχάριστα είτε είναι η είτε είναι ευχαριστία και άλλοτε όταν είμαστε μελαγχολικοί, καταθλιπτικοί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε τι φταίει, γιατί δεν μπορούμε, άλλοτε μπορούμε να προσευχηούμε με τόση ευκολία και άλλοτε καθόλου. Μπορεί να πει, να πει κανείς χιλιάδες λόγους. Ο ένας λόγος μπορεί αυτό που νομίζαμε ως προσευχή να μην τα προσευχεί. Να, ε, μια ψυχολογική ευαισθησία της και λοιπά, και λοιπά, Συγκινησιακή κατάσταση και παελέγοντας. Ε, αλλά μπορείτε και μια κατάσταση προσευχής δώρου του Θεού για να μας ενεργοποιήσει. Άλλε φορές δεν υπάρχει αυτή η διάθεση γιατί μπορεί να, υπάρχουν, να είναι άνθρωπο σωματικά κουρασμένους ψυχικά ταλαιπωρημένους να έχει μέσα του πάθη, πίσμα, ένα πίσμα και έναν εγωισμό μια δυναμία να συγχωρέσει τον άνθρωπο του. Τι να του βγάλει προσευχή αυτό ό,τι και να κάνει ζευγένει χρειαζόμαστε κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η προσευχή μας αν όμως έχουμε πνεύμα καταλαγής μέσα μας αποδοχής συμφιλίωσης και μετανοίας θα αλλάξει η διάθεση μας για προσευχή πάλι μπορεί να μην αλλάξει τότε είναι μια πρόκληση για να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία μας εφόσον το θέλουμε βιάζοντας τον εαυτό μας την προσευχή κατά το Ευαγγελικό η Βασιλεία των Ωνων βιάζεται και βιαστεί αρπάζουν στην ένας τρόπος λοιπόν βιασμού που μπορεί να υπάρχει και τρόπος, είναι η προσευχή και εκεί ακριβώς δοκιμάζεται και η ελευθερία μας αλλά ο βιασμό αυτό να μην είναι καταπίεση. Πότε είναι καταπίεση, όταν πραγματικά μέσα μα δεν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, όχι, δεν θα προσευχηθούμε. Αν δεν θέλουμε, είναι επιλογή μα. Αν όμω θέλουμε, αλλά υπάρχει η δυσκολία, η τεμπελιά, η ραθυμία, το ανθρώπινο, το ψυχολογικό, τότε θα πιέσουμε τον εαυτό μα κατά το μέτρο το δυνάμειό μα, για να μην έρθει μετά και μα κάνει αντί οφέλη, ζημία, να έχουμε διάκριση, να ξέρουμε το μέτρο μα, μην κάνουμε υπερβολέ και αυτό μα κάνει αντί. Καλών κακών, ε, ε, χρειάζεται τότε να βιάσουμε τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε. <κοίλιο> από την εκλογική ξέρει από Γιατί ξέρει ότι του άλλους είμαστε. <σχοίλιο> <σχοίλιο> <σχοίλιο> λοιπόν, ε, θα διαβάσουμε κομμάτι και λίγο σαν εισαγωγή για την επόμενη φορά που θα έρθουν να ζούμε. Λοιπόν, κάτι διαβάζω από τον Άγιο Ισάκ των Σύρο, που αναφέρεται για την ταπείνωση Λοιπόν, και σχετίζεται και με την προσευχή. Άραγε νομίζεις καθόλου ότι μπορεί κάποιος που έχει ψυχική γνώση να δεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση. Όχι μόνο είναι αδύνατο να υποδεχθεί εκείνη την πνευματική γνώση, αλλά είναι αδύνατο επίσης να την αισθανθεί σοβαρά ή να γίνει άξιος της οποιοςδήποτε από εκείνου που προσπαθούν να την αποκτήσουν με τη σπουδή μόνο. Και αν μερικοί από αυτού θέλουν να προσεγγίσουν εκείνη τη γνώση του πνεύματος πρέπει να γνωρίζουν ότι έω ότου απαρνηθούν αυτήν εδώ και κάθε επαφή με τι εξυπνάδε τη και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο εκείνη φρόνημα, δεν μπορούν ούτε για λίγο να την προσεγγίσουν. Η γνώση σε εκείνη πνευματική είναι απλή και δεν λαμπρύνεται από ψυχικού λογισμού. Μέχρι τη στιγμή που να ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς λογισμούς και να φτάσει στην πλότητα της καθαρότητας δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί την πνευματική γνώση. Αυτή είναι η τάξη της πνευματικής γνώσης. Το να δοκιμάσει κανείς την απόλαυση εκείνης της ζωής του μέλλοντος αιώνος και αυτό απορρίπτει τους πολλούς λογισμούς. Η ψυχική όμως γνώση. Δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που είναι έξω από το πλήθος των λογισμών. Δεν μπορεί να γνωρίσει κάτι που γίνεται δεκτό από την απλότητα της διανύας. Σύμφωνα με τον λέγοντα, αν δεν αλλάξετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε να εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού. Μακάρι να μα αξιώθει να γίνουμε λίγο παιδιά. Ε, δύο ανακοινώσει Στις 25 Απριλίου κάποια παιδιά εδώ που κάνουν χοροδία θα παρουσιάσουν μια συναβλία από τραγούδια και ύπνους με τον Ψάλτη μας εδώ τον Δημήτρη με συνοδεία ορχήστρα Ορχήστρας στις 25 Απριλίου ημέρα